Κεφάλαιο Ιωτα Ιτα σελίδα 456 Στοιχη 1 έω 11 Ο κύριο συλλαμβάνεται στην Γευθυμανή, το επεισόδιο του Μάλχου. 1. Αφού είπε ο Ιησού, βγήκε με του μαθητά του έξω από την πόλη των Ιερουσαλήμων, ει κάποιο μέρο πέραν από τον ξεροπόταμο των Κέντρων, όπου ήταν ο κήπο, ει τον οποίο εμβίκαινα αυτό και η μαθητέ του. 2. Ήξευρε δέ ο Ιούδας ο οποίο τον παρέδιδε τότε στους σταυρωτάς του των τόπων αυτών διότι πολλέ φορέ ήλθεν εκεί και ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του. Τρία. Εφόσον λοιπόν ο Ιούδας εγνώριζε τον τόπον τούτον και υπελόγισε ότι εκεί θα έβρισκε τον Ιησούν αφού επήρε μαζί του τον λόχων των Ρωμέων στρατιωτών και υπηρέτα από τους αρχιερείς και φαρισαίους ήλθεν εκεί με φανάρια και λαμπάδα και όπλα ώστε η διαφυγή του Ιησού υπό το σκότος να προληφθεί και πάσα ένοπλος αντίστασης να εκπηδενιστεί. Τέσσερα Όταν λοιπόν εκείνοι έφτασαν εκεί ο Ιησούς γνωρίζων ως θεάνθρωπος όλα εκείνα που έμελον να τους συμβούν ευγήκαν από τον κήπον και προχωρήσα ατάραχο τάραχος και αποβασιστικός του είπε Ποιον ζητείτε 5. Απεκρίθησαν εις αυτόν εκείνοι Ιησούν των Αζωραίων λέγει σε αυτούς ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο ζητείτε. Εστέκεται δε μαζί του και ο Ιούδα ο προδότη του. 6. Άμα λοιπόν τους είπε ότι εγώ είμαι κυριευθέντες από φόβον πρώτη θείας δυνάμεώς του όποιοι και έπεσαν χάμο. 7. Επειδή λοιπόν αυτοί παρέμενον αναποφάσιστοι και αδρανεί. πάλιν τους ρώτησε ο Ιησούς ποιον ζητείτε. Αυτοί δε είπων Ιησούν τον Αζωραίων 8. Απεκρίθη ο Ιησούς Σας είπα ότι εγώ είμαι ο Ιησούς ο Αζωραίος Εάν λοιπόν ζητείτε με, συλλάβετε με, αλλά αφήσατε αυτού να φύγουν 9. Έτσι και κατά αυτήν ακόμη τη στιγμή τη συλλήψεώς του Έλαβε ο Ιησούς μέτρα προστασίας υπέρ των μαθητών του Για να επαληθεύσει ο λόγος τον οποίο είπε προλίγου προς τον πατέρα του ότι από εκείνου που μου έδοκε, δεν έχασα από αυτού κανένα, αλλά του επροστάτευσα και του εφύλαξα τόσο από του πνευματικού όσο και από του σωματικού κινδύνου. 10. Όταν λοιπόν εκείνοι πήραν θάρρο από τους λόγους αυτούς του λόγου αυτού του Ισού και προχώρουν να τον συλλάβουν, ο Σίμον Πέτρο, ο οποίο συνέβη την στιγμή εκείνη να φέρει επάνω του μάχεραν, έσυρε αυτήν και χτύπησε τον δούλον του Αρχιεραίου και του έκοψε το δεξιόν αυτή. Ονομάζει το Δεοδούλο Μάλχος. Ένδεκα. Αμέσως λοιπόν μετά το συμβάν αυτό είπε ο Ιησούς στον Πέτρον. Βάλε την μάχαιραν εις θήκη της. Το ποτήριον του παθηματός μου, το οποίον μου έδωκεν ο πατήρ να το πείω. Θέλεις εσύ να το αποφύγω και να μην το πείω παρακούν, προς τον πατέρα μου.